Γιατί δεν θα καθαρίσετε τι εύκολα. Γιατί την άλλη μάχη, την ηθική μάχη, τη μάχη της κάθαρσης τη μάχη της δικαίωση, τη μάχη της δικαιοσύνης δεν την τελειώσαμε ακόμα. Τη δίνουμε και θα τη δώσουμε αποτελεσματικά. Πρέπει να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ όταν ακούω τον αλεξίνα να μιλά για κάθαρση και για ηθική Και για μάχες εμένα μαιρεύσει. Γιατί είναι Και για μάχες όμως ξέρει δεν μιλάει μόνο. Το έχει αποδείξει άνθρωπο ότι και στην πράξη θα πάει πολύ καλά. Λόγω Ερπινγκ. Στην... Βέβαια. Α, ναι, και αυτό ένα όπλο. Μπαίνει μέσα στην αίθουσα εκεί πριν δύο χρόνια με ένα σημάδι. Να εδώ, Ά, δεν... κοίτα, δω, έχω τη μόλυνση. Θα σφυλίσω. Δεν λυγίζει η Μέρκελ όταν το βλέπει αυτό. Ναι. Δεν λυγίζει ο Σόιμπλε. Όλοι δεν λυγίζουν. ο, ο Γιούγκερ mm. που είπε γελίο προχτέ στο Ευρωκοινοβούλιο γιατί πήγε και ήταν μόνο 30 από του 500 τόσου και λέει είστε γελί στο Ευρωκοινοβούλιο και του λέει ο πρόεδρο εσεί είστε γελίο. Κάτι τέτοια γίνανε εκεί. Πάντω και με 500 ήταν γελί. Και αυτός και, και, και... Okay. και αυτός και οι άλλοι <laughs> ναι, Δεν είναι ότι με 30 ήταν γελί <laughs> Ναι ε, Αλλά η Ευρώπη θέλω να πω στι κόρυφές της Έχει θέμα όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Α, εκεί, ναι, ναι, ναι. Ένωσης Λέει γελίο το Κοινοβούλιο Ναι, ναι, ναι Και ευτυχώς έγινε αυτό και αναδεκνύθηκε το θέμα που έχει η Ευρώπη <laughs> Ναι, ναι Αλλιώς, <laughs> Αλλιώς όλα καλά Ρώδινα... κάτι, κάτι δεν πάει καλά αλλά ναι Οπότε έχουμε θέμα ηθικής. εδώ, το έθεσε ο Αλέξη Τσίπρας. Και καλά κάνει. Και θα Στουδέ στα θέματα ηθικής α πούμε. Ότι δίνει μάχη αυτή. και ότι η κάθαρση θα συνεχιστεί και πάνε όλα πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα. Σε αυτόν τον τομέα. Στα υπόλοιπα έχουμε κάτι θέματα, αλλά σιγά σιγά θα τα αντιμετωπίσουμε. Όταν έλεγε για κάθαρση, είχαν μαζευτεί τα σκουπίδια. Ή... Είχαν ακόμα δεν ήταν προφέσει. Έχουν μαζευτεί. Έχουν τελειώσει πια με τα σκουπίδια. Κάτι λίγα έχουν μείνει εκεί στο δρόμο, τα παίρνει και ο αέρας, Οπότε φύγανε κανονικά δεν έχουμε. Θέματα. Έγινε και ο τελικό survivor, πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Τώρα τι θα κάνουμε, Ξαφνικά Τώρα είναι ένα θέμα. Πρέπει ξανά. να αποκτήσουμε ζωή. Από σήμερα. Τι θα κάνουμε, Τι θα δείχνουμε. χρόνο, βαρεμάρα. Είχε τρει ώρε γέμιζε. Κάθε μέρα έστω. Τώρα έβλεπε, πάνω την τραμπάλα κάτω, την τραμπάλα Έκανε το puzzle πάζ συνέγιζε. Σταδοκόποιημα φίληματα, τα κουμσκίνια. Τα κομποσύνια έπιασαν όμω. Έπιασαν, έπιασε. Ποιο ξέρει. Ο Μάσο Πριν ξέρει. Κιάβαζα το πρωί έτσι, σε μια γρήγορη ενημέρω στα social media ναι, πάντα, ναι, ναι. που σημαίνει όποιο ενημερώνεται από και έχει πολλά προβλήματα έτσι και αλλιώ και αποκτά και προβληματική ενημέρωση. Εποδογή ξέρουμε και Όχι, δεν λέγει με να λέω για το τακατομμύρια που. Επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Ότι η οικογένεια του Μάριου του Κύπρου έχει θέσει θέμα ε, για την ε, καταμέτρηση. Ε, ε, ε, γιατί στην Κύπρο ε, είχε μπλοκάρει με, το είχε κανάλι σίγμα έχει πρόβλημα. Έχε μπλοκάρει στην Κύπρο, κάτι παίζει εδώ. Ε, σίγουρα παίζει. Παρ' όλα αυτά, νικήθηκε για άλλη μια φορά ο φασισμό. Δεν ξέρει ο Χρυσαυγητή. Ναι, ο, Μάρι. ο Μάριο. <laughs> Οπότε είναι και αυτό μια νίκη. Να, να βάζουμε και το πολιτικό έτσι κάπω μέσα σε όλα αυτά. Και διάβασα άλλο ένα επίση πολιτικό που λέει. Τουλάχιστον επί ΣΥΡΙΖΑ δεν κέρδισε ένα Κύπριο. Ναι, δεν... που όλο κερδάνει οι Κύπριοι στα δεξιά. Επί Πασόκ κέρδιζαν οι Κύπριοι. Τώρα με, με ΣΥΡΙΖΑ δεν κέρδισε ο Κύπριο, κέρδισε. Ο σκιαθήτη. Ο σκιαθήτη πάνω εκεί από τη Σκιάθο. Και βέβαια θα υπάρχει τώρα τι επόμενε πέντε μέρε ο απόϊχο του παιχνιδιού αυτού, όλο αυτό που έγινε, να σβήσει, να τι, Και όλο το καλοκαίρι θα το φάμε. Τι έκανε ο Και ήδη ο... η εγκόμενα του άλλου. Δηλώσει, αντιδηλώ, Έχουμε θέματα, έχουν ανοίξει θέματα. Δεν τροφίτε στο άλλου του βεϊκού. <laughs> λογικά τώρα το, το βέλετε. Τόση έχουν αφήσει εκεί πέρα, τόσο καψίματα. Τώρα όλοι αυτά. μαζί μποχούμε. Και καλά κάνουμε και τα θυμόμαστε αυτά που έγινε χθε. Αλλά σαν σήμερα πριν δύο χρόνια είχαμε θέματα. Capitals. Τα θυμάσαι όλα αυτά, τι είχαμε. Τα capital. Τα capital. δρόμο για τα capital. Είχαν ξεκινήσει, όχι, είχα ξεκινήσει ναι, τα, τα capital. Το δημοψήφισμα έγινε με τέτοια capital. Είμασταν σε προεπαναστατική περίοδο να το πω και έτσι Επαναστατική να την πεις κανονικά Ήταν επαναστατική, ήταν μια μέρα μετά το 62% Έτσι Είχαμε χάσει σε αυτό το βράδυ, δηλαδή ξημερώσαμε σήμερα 6 Ιουλίου έχοντα χάσει τον Αντώνη Σαμαρά από την Προεδρία της Νέα Δημοκρατίας και τον Γιάννη Βαρουφάκη από το Υπουργείο Οικονομικών Όχι, <ΟΥ> ο Βαρουφάκη κάνα δύο μέρες πιο μετά. Όχι, ήταν... Το πρωί σήμερα. Σήμερα το πρωί. Ναι, το βράδυ ο σήμερα το πρωί. Ναι, το σήμερα. Αντώνης, σήμερα το πρωί... Πο, είχαμε, είχαμε. Πρωί. Για, θα θα, θα, θα, θα, θα θυμηθούμε. Είμαστε εμεί και το αντέχουμε. Ε, μα Τι να πω το Καλά τα capital. Κατάει, ε, καλά η μειώσει. Καλά τα μνημόνια. Να το βαρουφάκι και το Το Είναι κεφάλαιο που. με το ξεχνάμε αυτό. τα καλά μέσα από το αρνητικό Χρήσιμο κεφάλαιο ο Αντώνης Σαμαράς να κάνουμε ένα φίλο θα ήταν καλό. Και επειδή οι τέτοιε μέρε υπήρχε το 62% και πολλοί πολλή κόσμο ήλπιζε ότι θα τελειώσουν τα μνημόνια. έφτασε μια εβδομάδα για να καταλάβουν δεν τελειώνει το μνημόνιο, αλλά έρχεται ένα τρίτο κανονικά και από εκεί και πέρα έρχονται και τα παρελκόμενα του τρίτου. Πώ θυμήθηκα σήμερα το πρωί όλε αυτέ τι διαβεώσει που μα έδινε ο Γιέτο λίγο πριν βγάλει τον έρθει για το τέλο των μνημονιών. Η πρώτη πράξη τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, για λόγου λογική αλλά και επιβίωση. Θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και ο τερματισμό τη λιτότητα. Συνεπώ, το περιβόητο μνημόνιο καταργήθηκε πρώτα απ' όλα από την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Για μα το μνημόνιο έχει τελειώσει. Και σα το λέω εν γνώση του τι σα λέω. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπω ακριβώ τα ψηφίσατε προχθέ, όλων των μέτρων λιτότητα που εξαθλειώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφες. Ωραία είναι αυτά. Ωραία. Μέχρι τότε πίστευε ο κόσμο. Υπήρχε πολλοί κόσμο που τα πίστευε αυτά και εντάξει, είναι ωραίο να τα ακούς Πιο ωραίο είναι ότι κάποιοι τα πιστεύουν ακόμα. Ο κανείς. Ε, όχι, εκατό. Μισό, μισό, μισό χιλιάδε. Κάποιοι λίγοι να Ότι, ότι δεν θα έχουμε μνημόνιο αφού πάει. Ε, το μνημόνιο μένει. Ότι το εφαρμόζουμε για να τελειώσει, για να φύγει. Να τελειώσει. Φεύγει ένα μνημόνιο όταν φύγουν και οι νόμοι και οι διατάξει του μνημονίου. Εσύ πιστεύει ότι την παρλάτα του, του Τσίπρα δεν την πιστεύουν κάποιοι. Όχι. Α, καλά. Πιστεύουν ότι, ότι θα λήξουν τα μνημόνια Αυτό που ναι, λέει ναι. το Αύγουστο του 18 Θα τελειώσουμε ναι. με τα μνημόνια Δεν θα έρθει ένα άλλο Αυτό μπορεί και να το πιστεύουν κάποιοι Αλλά τα μνημόνια δεν φεύγουν Όταν έχει φέρει 15 νόμους που ισχύουν Άρση μνημονίου σημαίνει άρση και των νόμων που ισχύουν και προβλέπουν διατάξεις στα εργασιακά στα φορολογικά, στα μισθολογικά είναι θέμα ανάγνωσης γιατί και από το είναι 15 του Ιανουάριου με το 15 του καλοκαίρι δεν είχαμε μνημόνιο Α, 6 έξι άρα είναι φωτή, θέμα φωτή, ανάγνωσης η Φωτή, φωτή είμαστε 6 μήνες και καμάρωνε κιόλας ναι. που δεν είχαμε ναι αλλά ίσχυ οπότε τι εννοεί ο καθένας τα προηγούμενα αυτό θέλω να σου mm. κάτι δεν ισχύει Όταν σου καρφώσει ένα μαχαίρι στο χέρι, άμα δεν σου καρφώ ο δεύτερο μαχαίρι, όντω δεν σου έχω καρφώσει δεύτερο μαχαίρι, αλλά είναι καρφωμένο το πρώτο μαχαίρι. Πρέπει να το βγάλω, να επουλώσω την πληγή αν επουλωθεί, για να πούμε ότι θα ζήσει. Δεν έχει νόημα όλο αυτό ότι δεν θα ισχύουν τα μνημόνια, δεν θα έχουμε μνημόνια. Πέθανε κάποιο όπου μαχαίρι στο χέρι. Όχι. Πες το καπόλου είναι το παράδειγμα, ασφάλω στην καρδιά κά... Δεν ήθελε να το... είναι μεσημέρι. Ναι, εντάξει. Δεν ήθελε να το πάω... Μοβόρο, ήταν μοβόρο. Μας ήρθαν και τα Capital πριν δύο χρόνια, τα οποία Capital έχουνε φύγει. Πέντε-έξι φορές. Όχι, μία φορά φύγανε, γιατί φύγαν. μίλησε ο έγκυρος πρωθυπουργό που έχει την ενημέρωση. Oh. Δεν έχουνε φύγει τώρα, έχουμε βγει και στις αγορές, εδώ και περίπου έξι μήνες αγορές και ένα χρόνο τα Capital. Νικολάου, αρχές του, δεν είναι μόνο ξένοι, αρχές δεν είναι του μόνο 16 τέλος τα Capital Controls και τέλος του 16 αρχές του 17 θα μπορούμε χοντρικά, να επιχειρήσουμε χον, να πάμε χον, στις αγορές. Χοντρικά πιστεύω ναι. Χοντρικά πιστεύω. Ναι. Βεβαίως είπε χοντρικά. Χοντρικά, ναι. χοντρικά μπορεί να σημαίνει και 10 χρόνια μετά. Λέμπη Αλλά πίστευε τότε είδες και με αυτό το ύφο του σοβαρού ότι θα έχουμε τελειώσει 6 μήνες, ένα χρόνο από όλα αυτά. Ναι, αλλά έχει το 6, 60 στην τράπεζα να περιμένουμε 60 ευρώ κάθε μέρα. Καλά, αυτό είναι. Άρα έχουν <laughs> αρθεί τα κάπιταλ Άρα το μήνα πόσο είναι ποιος ναι. έχει πάνω από 1600 το μήνα. Κάπιταλ δεν είναι μόνο ποιο έχει να βγάλει για να περάσει το μήνα. του. κάπιταλ είναι και σε σχέση με τι επιχειρήσει, δεσμεύσει. να επιχειρήσει να Όχι, μην έχουν προβλήματα το κάπιταλ. Α... Αν μου, και μου το κεφάλαιο, δεν είναι Αυτό θέλω να πω. Ε, αυτό, αυτό θέλω να πω εγώ Ότι δεν είναι καπιταλισμό, που μα οδεύει ο ΣΥΡΙΖΑ έξω τον καπιταλισμό. Όχι. Λο κομμουνισμό, ερχόμαστε. <laughs> δεν είναι αυτό ο Τι είναι. Είναι όχι καπιταλισμό τέλο πάντων. Ναι, αυτό. Είναι όχι καπιταλισμό, η αλήθεια. Ταιριάζει και έτσι. Δεν μπορούσε να είναι. Χάσαμε και το Σαμαρά. Πάλι. Α, <laughs> χάσαμε και τον Σαμαρά. Θέλω <laughs> να τώρα, κάτι έγινε. <laughs> Τι? Όχι, τώρα τον έχουμε. Ήμουν έτοιμο να βάλω τα ίδια ρούχα <laughs> με το Μήνο. Χάσαμε με τον. προχθέ φόραγα στο Μήνο. Χάσαμε τον Σαμαρά, λοιπόν. Ε, νομίζω μία δήλωση του Σαμαρά. Τι θα κάνουμε τώρα να μην μιμνήσουμε. Μία δήλωση απόλυτα. Μαρέφτα κάνουμε πολλές... να τον μιμνήσουμε στον Σαμαρά τι μέρε που είναι τα 40 του Μητσοτάκη. Είναι σωστό. αυτό συμπέπτη, συμπιπτή, ναι, Σήμερα ναι, ναι, ναι. τον χάσαμε πριν δύο χρόνια στο από τον πώς. πρόεδρο, τα πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Και να δώσει πάρα πολλά. Mm. Ναι, αθηνικό κεφάλαιο και αυτό, αλλά νομίζω μία δήλωση μένει πολύ ψηλά γιατί ήταν μια στιγμή ειλικρίνεια. Η Ελλάδα πέρασε απίστευτε δυσκολίε. Η Ελλάδα έχασε βιωτικό επίπεδο που δεν έχει χάσει κανένας λαός από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης Μπράβο! και το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια της Ευρώπης Δεν είναι ωραίο αυτό Μοντάζ. Όχι καθόλου το Έτσι ακριβώς Είναι παλιά δήλωση στο... όταν έκανε τις ανασκοπήσεις, τη διάφορες για το τι πήγε στραβά, τι δεν πήγε Ότι έχουμε χάσει βιωτικό επίπεδο σε καιρό ειρήνη, ναι, αλλά το έκανε συντονισμένα με τη βοήθεια τη Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Ευρώπη βοηθάει ώστε μια Πάντα. χώρα συντονισμένα να χάσει βιωτικό επίπεδο. Μην το χάσει ασυντόνιστα, χωρί βοήθεια. Στο πλευρό μα, άρα η Ευρώπη. Στο πλευρό Αυτό μας. να κρατήσουμε τα θετικά. Μην είμαστε μίζεροι. Να κρατήσουμε τα θετικά. Τον είχαμε αποχαιρετήσει πριν δύο χρόνια τέτοια μέρα. Νομίζω κολλάει ακριβώ το ίδιο ηχητικό. Υψώ στα ελληνικιά σημαίε! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σοβαρός. Στα τσακίδια. Βαί καιρό τους στην την Ελληνίδε Ελληνίδες Έλληνες. Το μίνι σα. Το έλαβα Λοσπούλος Με ένα κανάτι και ένα Σφουγγάρι Και με κρασί και δυο μάτια έκρα δεξιά στα το μαλλί πως είναι και ένα λουλούτι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά τον αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη με εκτίμηση και με αναγνώριση κύριε Αντώνη πως αγαπάμε πόξο βρέ και μαζί σου τα στραπηγάμε το πίδημα της φωτι... Μετράμε, να από σήμερα λοιπόν παρετούμε από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας Ο πατέρη μου ο Έντη Ουρανή, αγιαστεί το, το όνομά σου. Ένα βράδυ ο κύραντο νη. Εγώ. Στρώνει να κινηθεί. Κι όταν ξυπλάμε, τον καρτεράμε στην πόρτα να βρεθεί. Μα ο κύραντο δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή. Έλα ζωή σε λόγο μα. Αφού για πάντα με στον Ότι Γιατί οι δάχνε μυρίζουν ωραία, αλλά ξεραίνονται γρήγορα. Τι κάναμε εμεί, κάσαμε πέντε μηδέν. Pędz mi 5-0 χάσανε. 5-0 το είπε ο Μιτσοτάκη. Το πήρε ο Τσίπρασμο και το είπε και αυτό. Και έτσι έχει μείνει μετά το Χαβάη 5-0. Γενικώ μα απασχολεί αυτό το σκορ. Έλεγε συνεχώς Ποιο αυτός, 1-0. Ποιο αυτός, 2-0. 3-0, Έφτασε το 5-0. Έγινε το 5-0. Ήταν άμα το βρει συνέχεια. Το λες, γιατί ναι. και ο Μιτσοτάκη δεν έτσι έχει και την ποικιλία στα επιχειρήματα. Okay. Εκλογές, εκλογές, Εκλογέ. Παρετηθείτε. Ναι, ε, αυτό. Οπότε. Έγινε το 5-0. Κωδικοποιήθηκε και έμεινε και σαν εικόνα και σαν ήχος, σαν σήμερα πριν δύο χρόνια. θρυνούμε γιατί πρέπει να τα θυμάται ο Λαός αυτά. Γιατί είχαμε ελπίσει πάρα πολλά στο βορφάκι, Ειδικά εμεί εδώ, σε εκπομπή, θυμάμαι που λέγαμε ότι θα είναι ο πρώτο που θα φύγει. Θα θυμάσαι αυτά και μα βρίζανε οι το πρώτο εξάμηνο. Ωραίε εποχέ. Πραγματικά ήταν ωραίε Τώρα μα βρίζουν θεσμικά οι Σιριζέ. Από τα βουλευτικά έδρανα. Ναι, ναι, οι βουλευτέ Σιριζέ. Τώρα ο κόσμο έχει απογοητευτεί, δεν ασχολείται με τίποτα. Κάτι ελάχιστε έχουν μείνει, αλλά θυμάμαι τότε όλο αυτό με το βαρουφάκι που είχε ενθουσιάσει τα πλήθη, τα λαχούρια, τα πουκάμισα, ό,τι σα Η μηχανή. Με τη μηχανή, πόσο μοντέρνος, πόσο πρωτοποριακό. Η κόκκινη γραμμή στο σακάκι. κόκκινη γραμμή, μόνο με... στο σακάκι έμεινε. <laughs> και μόνο εκεί που αλλού. Ναι, η χειραψία, το wow. Το wow και η, η διαπραγμάτευση ισχυρή που Καλά κάναμε. Αυτό. Η ασάφεια, η δημιουργή. Η δημιουργική. Ε, σάκα, ναι, ναι. σάκα είναι άλλο. Η... Τι... Είναι κάτι πιο δερμάτινο, το λέγαμε. Δεν είναι το ίδιο. Η το σάκα σάγμα. έχει άλλο σχήμα. Φλακίες. Αχ, φλακίες. Και το σακάκι έχει άλλο σχήμα. Μπράβο. Μπράβο. Για και... Γι' αυτό τα σάκα, σακάκι, σακίδιο. Μάλιστα. Γι' αυτό υπάρχει ελληνική γλώσσα. Κολλάζει μια κατάληξη, αλλάζει όλο το σχήμα. Η δημιουργική ασάφεια, λοιπόν που κολλάει και στη σάκα και στο σακίδιο mm -hmm. είχε μείνει τότε με τον Βαρουφάκη Πολλοί κόσμοι, αυτό μένα μου αρέσει μένα, δεν μένω στα πρόσωπα, σε αυτούς που έρχονται και φεύγουν στο τι πιστεύει ο κόσμος αυτό είναι το κοητευτικό, πόσο είχαμε πιστέψει στον Γιάννη Βαρουφάκη τότε, θυμάσαι Βαρουφάκη! Ναι, Τότε μια... ήταν ωραίε εποχέ γιατί πήγαινα απ' έξω και δεν μα κάναν καταγγελία οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Βέβαια, τώρα πα απ' έξω στο ΣΥΡΙΖΑ, δίπλα στο η πολυκατοικία που πήγαμε. Χαμό, που... <σχελίσαι> ε... την και αυτοί, <σχελίσαι> <αφούσαν> <σχελίσαι> και αυτοί να μπουν στο πλάνο. Τώρα δεν υπάρχουν κλειδωμένε. Τρέπονται, λογικό, κατανοητό. Και βλέπει την κλούβα των ΜΑΤ μόνο Μπα, η αστυνομία. Ναι. Τα μάτια. Ποιο άλλο να σε προστατεύσει, ο λαό. Από το λαό, πια. Ναι. Ε, ο Βαρουφάκη τότε από τι πρώτε δηλώσει που είχε κάνει και ήταν αποκαλυπτικέ του τι ακριβώ συνέβαινε ήταν αυτή που ακολουθεί. Πόσο ποσοστό του μνημονίου αποδεχόμαστε σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Δεσμεύσει με τι οποίε ω όφρονε δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Λέει εδώ ότι το 70% είναι σωστά του μνημονίου Καλά είναι το τότε παίζαμε με τα ποσοστά Ναι, ναι, ναι Αυτό δεν το λέγανε όμω πριν έρθουν στην κυβέρνηση Και ως κόμμα Αλλά και ο ίδιο ο βαρουφάκη που έβγαινε συνεχώς στα παράθυρα Δεν έλεγε ότι το μνημόνιο κοιτάξτε ένα 70% θα το κρατήσουμε Και το 30% να το συζητήσουμε Δεν χρειάστηκε Όχι, λέγανε ότι θα το πετάξουμε όλο το μνημόνιο. Ναι, αλλά δεν ρώτησε και κάποιο. Κύριε Βαρουφάκη, το 70% oh, πώ το βλέπετε. Όταν, ρώτησε. όταν σου λέει, εσένα θα το πετάξω όλο, τι νόημα έχει να ρωτήσει για ποσοστό του όλου. Μήπω κάποιο κακεντρεχή, oh, έτσι ναι, λίγο ψευανόμαλο. Θέλω, Θέλω να πω ότι η κοροϊδία ήταν από την αρχή σύμφωτη με όλο αυτό το θέμα που μα απασχολεί. Και το έκαναν με τεράστια ευκολία και το πέταγαν κατευθείαν στα μούτρα. Στην πορεία έγινε 70%, τελικά αποδέχτηκαν το 100%, όπω ξέρουμε. Αλλά αυτά τα έλεγε και ο Σαμαρά. Γιατί να περάσουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία αφού κάνουν τα ίδια και έλεγαν τα ίδια τελικά και υιοθετούν το 100% όπω ακριβώ έκανε και ο Σαμαρά. Γιατί να πάμε στην, στον πειρασμό Λαμία, Υπήρχε λόγο. Θέλαμε να δούμε τη Λαμία. Αλλιώ τη διαδρομή, ναι. Αλλιώ καμία αντίθεση. Πώ θα χωρίς τη Λαμία. διαδρομή, άλλωστε ήταν και ένα asset τότε ο Βαρουφάκη. Μην το ξεχνάμε. Ήταν. Ο Γιάννη ο Βαρουφάκη είναι ένα σημαντικό asset για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Είναι ένας οικονομολόγος που έχει ενοχλήσει, γιατί μιλάει τη γλώσσα τους καλύτερα από ό,τι μιλάνε αυτοί. Μιλάει τη γλώσσα της οικονομίας, βεβαίω έχοντας ριζοσπαστικές θέσεις και απόψεις, αντιλήψεις οι οποίες είναι δεδομένες, δεν κάνει πίσω εύκολα. Είναι και ένας χαρακτήρας ο οποίος, εγώ το πιστώ αυτό, την εντυμότητά του και το γεγονός είναι στι απόψει του. Ήταν το asset. Άστε. Τότε. Άστα, άστα. Άσετ να πάνε. Άσετ να πάνε. Άσετ ψηλά και αγνάντευε. Έτσι είχε πει. Πέρασε λίγο καιρό αφού έφυγε σαν σήμερα πριν δύο χρόνια. Αρχίσανε κάτι ψηλοδηλώσει από το βαρουφάκι να αποκαλύπτει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι είναι αλήθεια, τι όχι. Εγώ δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη ακόμη και σήμερα. Έφυγε Όπως 10, και Κακή κακό από το Μαξίμου. Κλωτσιδόν, μια χαρά. Έκανε τι δηλώσει και βγαίνει πάλι μετά ο Τσίπρα. Και εκεί που ήταν άσετ έγινε ο ανόητο. Κύριε Χατζη λυπάμαι. Αλλά είναι μια. Απολύτω ανόητη κριτική αυτή. Και είναι ανόητη διότι αν χάναμε το δημοψήφισμα, είχα βγει και δηλώσει ότι δεν πρόκειται να παραμείνω πρωθυπουργό. Και κάποιοι εκείνε τι μέρε που ο κύριο Βαρουφάκη έλεγε παρόμοια ανοησίε, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τέτοια σκληρή γλώσσα. Δεν έχω μιλήσει με σκληρή γλώσσα για κανέναν πρόεδρο συνεργάτη μου. Και τιμώ την πολιτική διαφωνία. Τιμώ απόλυτα την άποψή του για το αν έπρεπε όχι να υπογράψουν. Αλλά δεν δέχουμε επί πεδίου. Μίγα στο σπαθί μου. Όχι, oh, πάλι yeah. το ηθικό Για πεδίο. Μύγα είναι κάτι πολύ μικρό. Δεν μπορεί <laughs> να <Τεχθύρανε> ένα <laughs> ελέφαντα, όμω στο σπαθί με χαρά. Άνετα. Λοιπόν, εδώ έγιναν ανοησίε. Το asset άρχισε να λέει ανοησίε, όλες αυτέ τι κριτικέ. Λογικό, ένα εκνήμα. Τι να τι μια ανοησία. Όχι, το asset δεν λέει ανοησίες, γι' αυτό είναι asset. Αλλά έλεγε ανοησίες, δεν θα ήταν asset. Αυτά και με τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον και αυτόν. Κατά Θέλει και αυτός να την. Ενημέρωση λέει εδώ πάνω που τα θυμάται το ποζάρισμα Βαρουφάκι με τη σύζυγο κάτω από την Ακρόπολη. Είναι αυτό που μα έμεινε νομίζω. Α, ναι, όντω με τη στάση Αυτή η φωτογραφία Πολύτε με ωραία τα ψάρια εκεί και τα τέτοια. Τι βαλσαμωμένε τσιπούρε πάνω στο ναι, πιάτο, εντυχισμένε τι ήταν. Ενώ όλοι είχαν μια αγωνία, τι θα γίνει, χρεοκοπία πρωτονπιλών. Φωτογράφηση. Όλους ναι, ναι, ναι, στο παρή. Ποιο ήταν. Πάρη Μάτσε. Η οποία, ήταν... οποία φωτογράφησε φύση, όποιο ξέρει, κρατάει κανένα τριόρτετράωρο. Ενώ είχε διαπραγματεύσει, Υπουργείο στα χέρια του τη χώρα να καταραίει ο νου. Όμω ήταν εκεί ήταν εκείνο που έχει σημασία να, να βγάλει και το make-up για να φτιάξει. Είναι αυτό στόχο αυτό. Όλα αυτά που άρεσαν πολύ στον κόσμο, ξαναλέω. Εμεί δεν τα καλό βλέπαμε, αλλά άρεσαν στον κόσμο. Οπότε βγάζουμε το καπέλο στον κόσμο. Νομίζω ο Βαρουφάκη, που δεν το βλέπει ποτέ στη ζωή του να έρχεται αυτό, έζησε την πιο, είναι ο πιο γιόλο υπουργό. <χι> όχι οικονομικών, υπουργό ever που υπήρξε. Κανονικά. Έζησε το όνειρο έξι μήνε, σχέστηκε όλα τα άλλα. σιγά το, το, το έκανα αυτό που ήθελα. Ποια καταστροφή και... τώρα, σιγά Τον έμαθαν όλοι. Άφηξε το μπάτζε το του στι ομιλίε και σε όλα αυτά. Ενώ χαρά. Δεν το Ένα γάλα. Πιο πολύ Α. τρέφεται με ματαιοδοξία. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν, αλλά πιο πολύ νομίζω ματαιοδοξία. Ναι, αυτό η τρέφει αυτό. Και και ταΐζει ο ταΐζει τέτοιους τύπους στα ύψη. είναι η ματαιοδοξία και ο ναρκισισμός αυτό θέλει, αυτό είναι που πεινάει συνεχώς και θέλει να ταΐστεί δεν αποκλείω όλα τα άλλα αλλά αυτό κυρίως μου έχει μείνει από την όλη συμπεριφορά και τα ωραία και όπως είχα πει πολύ εύστοχα στο παρελθόν εγώ ναι, για μένα να το πει. Ε, ο Βαρφάκης είναι ικανός να πήγαινε μέχρι τα πόδια δηλαδή λόγω ναρκισισμού δεν έχει πρόβλημα γιατί έχει το χταπόδ Α, όχι, ενώ ρε παιδί μου είναι λίγο ναι, Δεν και... είναι σωστό, είναι λάθος <laughs> Τι θα πει λάθος ε, Είναι άδικο για εσένα που έχεις μόνο δύο χέρια και δύο πόδια Αυτό έχει οχτώ Ξέρω εγώ <laughs> Μάλιστα. Ναι, Είναι όλα ίδια... ίδια πόδια όμως Τώρα που είπες Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ που έχουν θέμα με την ελληνοφρένα Κατανοητό, εντάξει το καταλαβαίνω Με τον αντιπρόεδρο της Βουλής που προέρχεται και από το κόμμα των ΑΝΕΛ που τον εψήφισαν τον Δημήτρη τον Καμένο δεν έχουν θέμα Όχι. Με όλες αυτές τις δηλώσεις που έχει κάνει που είναι φιλοναζί δηλώσεις φιλοακροδεξιές δηλώσεις όχι αυτά, όχι, δεν Ρατσιστικές δηλώσεις δεν έχουν θέμα κανένας, κανένας από τους 25 κανένα θέμα Τον εψήφισαν. Μια χαρά. Κάτι με τα δύο με τα τρία από με τα τέσσερα. Ναι, ναι, ναι, ναι, Τι αποχούλες αλλά... χαζομάρες τώρα. Τίποτα, τέσσερι, 25 εκεί ήτανε Κανονικά. Ε... Ότι κάτω, άχ, μου θα κάνω παρόν ε, και όχι γιατί οι για δύο-τρει δήλωσαν ε, ψήφισαν παρόν αντί για την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Μεγάλη Α, επανάσταση. Μεγάλη επανάσταση. Ναι, ναι, πολύ. Ο χαμό έγινε. Θυμηθήκαμε την, επειδή είναι και αντιπρόεδρο πλέον τη Βουλή Παραλίγου, να ήταν και υπουργό. Θυμάστε, και δήλωσο. είχε Φύγει η κακή για 8 ώρες. Ώρες, Για 8 ώρε, Θυμήθηκα αυτή τη δήλωση που είχε κάνει, που ήταν μια πράξη και πρόταση τομή mm. για τα οικονομικά, τι συντάξει, του παππούδε, τα εγγόνια και του φραπέδε.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 ότι από το να έχει τη σύνταξη ο και να του παίρνει ένα κατοστάρικο το μήνα ο εγγονός, να πίνει φραπέ και να πει αυλή, προτιμώ να του πάρω εγώ σαν κράτος εφόσον είμαι σοβαρό το κατοστάρικο και να το κάνω εργοδοτική σφορά να πάω να βρω δουλειά στο παιδί για να μην πίνει που φραπέ. Νομίζω είναι από τις καλύτερε προτάσεις που έχουν ακουστεί, η πιο λογική πρόταση που έχει ακουστεί γύρω από αυτά τα θέματα και ακόμη συγχύει από τον Τσακαλώτο και το αρμόδιο Υπουργείο. Και το πιο σωστό αντίμετρο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. Θα πάρει στο κατωστάρκο τον Παππού. θα πάει χαμένο τώρα στις κουφραπέδες. Και θα, το, ναι, όχι, το θα πάει πλούν, στην τώρα. εργασία. Θα πάει στην εργασία ως επιδότης. Το ίδιο το παιδί θα πάει μετά στην εργασία και στο γραφείο Βρέσου. Ο παππού μου σα έχει δώσει ένα κατοστάρικο. Μπορείτε να μου μπορεί βρείτε μια δουλειά εισάξια του κατοστάρικου και Ας δεν πούμε. θα πίνω καφέ. Ναι. Γιατί έχω ένα πιο καφέ ένα μήνα, θα μπορούσε κάπω έτσι να το λανσάρει. Είναι προτάσει πολύ σοβαρέ από σοβαρού ανθρώπου. Ναι, και γι' αυτό το λόγο υπερτουλικοθεσμού. Τώρα τι είναι, αντιπρόεδρο βουλή δεν είναι κάτι. Υπάρχει Όχι, θα προεδρεύσει κάποιο. Αναλαμβάνει, θα προεδρεύσει, είναι στην. Σε διακοπέ, είναι δεν είναι αστιχαίο βουλευτή. Έχει ρόλο, έχει αξίωμα. Ναι, βέβαια. Τα πάντα είναι σοφία Αυτό ακριβώ και με την αριστερά βλέπει ότι ακόμη και κάποιο εκφράζει απόψει φασιστικέ, ρατσιστικέ, ομοφοβικέ. Βρίσκει το δρόμο του με την αριστερά. Δεν έχει να κάνει. Θα τον ανταμείψει η αριστερά. Κυρίω, μην πω, αυτή η αριστερά μα δίνει τέτοιου ανταμείβη. Κυρίω. Και άμα ήταν και σωστό, εγώ θα σου πω, αφού το ψήφισε ένα 180 αέρα βγήκε, θα μπορούσε να βάλει και τη γραμμάδα του καμένου με τα τσουτσούνια. Ναι, να Έτσι για σπάσιμο, τρελ. αρπάτε την. Επίσης, Γιατί είναι και του Σανέλ. Την πρώτη φορά που θα ανέβει πάνω στο βήμα. Έτσι, ναι, να... Να, σο... να σοκάρει και του 25 προεδρείο. Το Προεδρείο. Δεν θα σοκάρει του 25 Δεν, σοκάρω από αυτά, δεν σοκάρουν τα αυτά. Yeah. γιατί ό,τι κάνουν οι ίδιοι είναι μια Α, χαρά. Γιατί δεν κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Δεν σοκάρουν. Δε Όλα τα υπόλοιπα. Στήθηκε μνημείο του Μπογδάνου έξω από το Σκάι. Έμαθε κάτι. Θα έπρεπε. Χτίζανε ένα πρέπει. τείχο Κάτι πάλι το ίδιο. Σαν τη Ναι, ναι, μεγάλη λέει, το Η δημοσιογραφία. Η θρηνή. Η δημοσιογραφία. Και η εργατιά γενικότερα. γενικότερα. Η εργατειά, ε, γενικότερα. Αυτέ οι φωνές φωνέ δεν υπάρχουν και πολλέ. Δεν Άμα μία-μία τη ξεριζώνει, τι θα μείνει στο τέλο. Εντάξει, βέβαια και εμεί δεν θέλουμε να είμαστε ανθρωποφάκοι. Τώρα ένα άνθρωπο έκανε τη δουλειά του. Ένα άνθρωπο όμω που έλεγε αυτό, εκείνο, <laughs> άλλο <laughs> Κατά τη εργατιά. Ναι, ναι. Μερικά χτε ακούσαμε. Τα χειρότερα. Οπότε εντάξει. Μην κλάψουμε και όλου του εργάτε. Δεν θα κλέψουμε. Αλλά. Εργάτες, <συσιαγώδη> αγώδη, είναι τερίτος. ένα θέμα όλο αυτό γιατί συγχύστηκε και το Τι. Μέγαρο. Δεν έχασε τη δουλειά, δεν παρέτηκε. Όχι, στις παρέτησε και δεν δέχτηκε. Ε, ε, Άρα και αποζημίωση, ούλα, να τα. Α και αποζημίωση. <συσιακά> αφού δεν ήθελε να γίνει με, αποζη... με παρέτηση. Οπότε είναι μια απόλυτη. Εγώ για την Ελληνική. δεν με νοιάζουν οι δουλειά σου και όλα αυτά. Κανεί δεν χάνεται. Είναι η ελευθεροστομία, η δημοκρατία για αυτά τα θέματα. Βάλετε. Δεν έχουμε πολλά μετερίζια. Και δεν έχουμε και πολλέ απόψει από του Μπογδάνου σήμερα <laughs> στην τηλεόραση. Στο Sky, ειδικά κανεί κανείς. <laughs> Πού να ακούσα. γιατί να χαθεί αυτή η άποψη γενικώ. Δεν χρειάζεται, χρειάζεται, γι' αυτό λέω. Κρίμα. Κρίμα γιατί ξέρεις τι, ήταν και ω άλοθη λειτουργούσε ο Μπογδάνου με στο Sky. Ναι. Δεν υπήρχαν άλλε. Ήταν το αριστερό άλοθη του mm. Sky, α πούμε. Φαντάζομαι. <laughs> <laughs> θα μπορούσε να ήταν. Δεν υπήρχαν. Αυτέ οι φωνέ πρέπει να τι κρατάει κάποιο, γιατί είναι θέμα. Αυτό εκεί ήθελα να. Καταλήξω και με Βέβαια, λύση με κυβερνητικέ παρεμβάσει να γίνονται απολύσει δεν είναι, είναι σωστό καμία περίπτωση. Εάν έγινε έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω πώ έγινε. Σύμφωνα με τα όσα προφανώ μια δυσαρέσκεια από τον Μαξίμου θα ε, υπήρχε. Να. Δεν εξηγείται όλο αυτό έτσι γενικότερα. Τέτοιο πάθο, τέτοια ταχύτητα στην αντίδραση, ανακοίνωση, απόλυση την επόμενη μέρα. Δεν ε, μου κάνει. Το μόνο από όλη αυτή την ιστορία τώρα πέρα από την πλάκα με αυτό μου κάνει εντύπωση. Πώ ένα κανάλι. Πολύ γρήγορα και με ταχύτατου ρυθμού πήγε να σβήσει μια φωτιά που άναψε, πήγε να συμμορφωθεί. Βάλε, όποια λέξη θε, εσύ. Καλά, προφανώ επειδή ήταν και μηνύσιμο, σου λέει να μην το πάρουμε πάνω μα. Εντάξει, ναι, αλλά πολύ γρήγορα. Ταχύτατε. Και επειδή για κάτι συγχωνεύσει να γίνουν τώρα, μαθαίνω. Ταχύτατες, μην ταχύτατες μπλοκάρει ταχύτατες κάτι η κυβέρνηση, θα έχουμε μια, μια καλή σχέση. Όλα αυτά. Όλα. Καλά είναι αυτά. Καλέ σχέσει είναι καλό να υπάρει. Είναι καλό, καλό φενξούι δηλαδή. Είναι καλό Λοιπόν σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1971 πέθανε ο Λουίς Άρμστρογκ, φωνή φωνάρα από τις Λίγες, εδώ σε ένα διαφορετικό τραγούδι. Chania. My sweet Chania Honey California Really want you Look ahead Chania where's Caledonia my, my mother Chania Be my Με τα Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Για άλλη μια Πέμπτη ακόμη και την άλλη εβδομάδα. Μετά σταματάμε, την άλλη Παρασκευή. Για ανάπαυση. Για ανάπαυση. Να φορτίσουμε τι μπαταρίε. Μπράβο, ναι, των πολεμιστών. Αν φορτήσουν τι μπαταρίε, δεν το βλέπω εύκολο. Ε, έχουμε πει για του συνεργάτε που αναζητούμε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένια, να το πούμε άλλη μια φορά. Βεβαίω, μπορείτε να δείτε και τη φόρμα που ζητούμε να συμπληρώσετε κάποιε ερωτήσει, δηλαδή να απαντήσετε στο www.eu.elinofrenia.gr. Θα βρείτε και τις πληροφορίες και που θα στείλετε το mail σας με το μίνι βιογραφικό που ζητάμε. Τρεις ερωτήσεις να... είναι. Τρεις ερωτήσεις, ναι. Πρώτον, τι θα αλλάζετε στην εκπομπή. Δεύτερον, τι θα αλλάζετε στη χώρα. χώρα. Τρίτον, τι θα αλλάζετε στον εαυτό σας. Αυτές τις αυτές. Και από αυτέ εμεί θα βγάλουμε συμπέρασμα. Από αυτέ εμεί θα βγάλουμε συμπέρασμα. Ανάλογα το τι συμπέρασμα θε θα βγάλει, Καμία. Βέβαια μπορεί τις... να στείλετε και τι άλλο θέλετε, Ιδέε για θέματα, για βίντεο, για οτιδήποτε. Κάποιο που θέλει να ναι, στείλει εντάξει. κάτι, εντάξει. Δεν θα είναι τώρα για πάντα αυτή η αγγελία πάνω. Όχι, για κανέναν να μαζέψουμε ακόμα, τώρα ναι. μέσα στη βδομάδα. Ήδη έχουμε αρκετού. Ναι. Ε... Πρέπει να του ξεσκαρτάρουμε όλου αυτού και να του δούμε. Εδώ με ρωτάει ο Μάνο ο Νιφλίσο. Συνάδελφο. Κάποιον. Ε, ο, μπορεί να στείλει κι αυτό. Μπορεί να στείλει, άμα θέλει. Με, με ρωτάει όμω αν θέλει ασέ. Κυρίω το ηλικιακό. Αν θέλει ασέ. Με ρωτάει. Όχι, όχι. όχι, θα... όχι, όχι θα είναι στημένο. Συμβασιούχου θα σα πάρουμε. Συμβασιούχου και κάποια στιγμή θα σα θα <laughs> είναι σταζιέρ. Σταζιέρ. Και βλέπουμε παιδιά και βλέπουμε. Ο νυφλή πληρεί την βασική προπόθεση που είναι η ηλικιακή. Ναι, Κάτω των 30, ας πούμε ναι. και τα κιλά. Όχι oh, δεν, δεν λέει όλα τα κιλά όλα τα λεφτά Η μισθοδοσία θα γίνεται έτσι μάνο Όλα τα κιλά όλα τα λεφτά Α επίσης μπορεί να στείλει κάποιο Αν ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει Ότι ενδιαφέρομαι να δουλέψω αφιλοκερδός Α ναι εννοείται και αυτό, Καλά, δηλαδή, εκεί Μπορεί εννοεί. να πάρουμε και περισσότερους Έτσι, ε, έτσι και αλλιώς αφιλοκερδός Το είπε και ο Άριο Πάγος ναι, Η μη καταβολή δεν βλάπτει του όρου εργασίας Όχι δεν είναι Άρα ναι, ναι, ναι, ναι. αν ήμουν εγώ εργοδότη Αφού το λέει ο Άριο Πάγο. Και επειδή έχουν στείλει ήδη καμιά. Ε, πόσοι ήταν σήμερα. Ε, γύρω στους 400 τέλο πάντων. Αμαρτία Μπορούμε να πάρουμε και 400 άμα θέλετε. Γιατί να πάρουμε τρει-τέσσερι. Σωστό. Δηλαδή. Ε, μπορείτε όλοι. Αυτό ακριβώ. Όλοι το... μαζί μπορούμε. <laughs> <laughs> δηλαδή, στο κάτω-κάτω. <laughs> και εκεί. Και εδώ. Το ότι... Και θα σα δίνουμε και δέντρα να φυτέρετε. Ναι, ψυχα. Ένα δέντρο μπορεί να το φυτέψει. Τσάμπα είναι. Ρωτήσα τον Παλάφα σχετικά με το δημοψήφισμα πριν δύο χρόνια και έδωσε για άλλη μια φορά ο Μπαλάφας σαφή απάντηση. Τώρα να σας πω ότι υπήρχε τέτοιο... Δεν υπήρχε λέω, λοιπόν εγώ, δεν υπήρχε. Το τι λέει ο κύριος, λέει, λέει. τώρα. Ξέρετε κάτι, να σας πω και κάτι ειλικρινά. πέστε ότι ερχόταν τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έπαινε μια απόφαση ερήμην μας, mm -hmm. ανεξάρτητα τι λέγαμε εμείς, και έλεγε Brexit. Δεν έπρεπε για τέτοια, μια τέτοια περίπτωση εμεί να είχαμε προετοιμαστεί. Σε κάποιες Άρα, Άρα είχαμε προετοιμαστεί, μα λέτε. Λοιπόν, θέλω να, πω, δηλαδή, Άρα είχαμε προετοιμαστεί. θέλω να πω, δεν είπα εγώ ότι έχουμε προετοιμαστεί. Προ, προετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Είναι φυσικό. Δεν είπα εγώ ότι έχουμε προετοιμαστεί. Προ, προετοιμαζόμαστε για τα πάντα. Είναι φυσικό. Εδώ για τι δηλώσει του Βαρουφάκη, για τα κουπόνια και για τα. Όχι, πρέπει να το γυρίσει ο δημοσιογράφο. Άρα δεν είχατε προετοιμαστεί. <laughs> Άρα δεν ήσταν προετοιμασμένο σε κάθε ενδεχόμενο. Τα, ωστόσο, ο δημοσιογράφο αυτό έπρεπε να Με τα είπε και τα δύο. Δεν είχαμε προετοιμαστεί, αλλά είχαμε προετοιμαστεί ναι. για τα πάντα. Ναι. Σε μία φράση. Φοβερή ευκολία. Δεν έχει θέμα, τη λέει. Δεν είναι... Ο μπαλάφα, παιδί μου. Ο μπαλάφα. Εντάξει. Αυτό το ξέρω. Θέμα τι θέμα να έχει. Είναι ΣΥΡΙΖΑ. δεν είναι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που βάζουν τη μία λέξη πια την άλλη και προσπαθούν να είναι στοιχειωδό πασόκ συνεπώς όχι στα αυτά που λένε και κάνουν Στη φράση τους μέσα Να oh. έχουν μια σοβαρότητα μέσα στην ίδια την πρόταση Από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή Παράδειγμα η κυρία Καρακώστα, ε, η, οποία, κυρία Καρακώστα έδω, τώρα, <laughs> λέει η οποία τι είπε ότι έχουμε δίκαιο φορολογικό σύστημα Παρακαλώ. Έχω λοιπόν να πω το εξής Ότι η δική μας κυβέρνηση αυτά τα δύο χρόνια Προσπαθεί με κάθε τρόπο Και έχει επιτυχίες πάνω σε αυτό το κομμάτι Μπράβο. Να φτιάξει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση ότι με την. Γιατί έχουμε κάνει και κλιμακωτή φορολόγηση και φτάνουμε και στα υψηλά εισοδήματα με αρκετά ψηλό συντελεστή. Φοβούμαι ότι φορολογείται με μεγάλο Συγγνώμη. Είμαστε λέτε. Όταν μειώνετε το φορολογείο, Σας υπάρχει Σα εξηγώ λοιπόν ναι. ότι έχουμε μεγάλο συντελεστή στα μεγάλα εισοδήματα. Μα πάνω εκεί που έλεγε ότι έχουν δίκαιο φορολογικό σύστημα. Την ίσω, Παπαδάκη ότι μίωσαν το φορικό και τα πήρε. Λογικό. Άλλη το ένταση. Να με να μιλήσω που θέλω να, να, να πω. ότι χτυπάμε το υμπλο κρατήτρια. Με παπάτσα θέλω να πω και εγώ. Γιατί θέλω να το, το πουλήσω μετά του ψηφοφόρου. Ναι, ναι, υψηλά εισοδήματα όμω το μέγεθο. Μην αριστερή δεν γίνεται να, μ, να μην μου λέει ότι μείωσα το φορλόγη. Που το μείωσα. Αλλά μη μου το λέτε όμω. Γιατί είμαστε αριστερή και Οι αριστεί δεν υπάρχουν για να μειώνουν το φορολογικό. Και το σαμαρά που είναι κανένα Δεν το είχε μειώσει, αλλά το μειώσω τσίπα στο αριστερό. Μη μου το Ο αριθμό δεν είναι εδώ για να, για να ακούει, είναι για να κάνει. Για τη ε, δουλειά του φέραμε, όχι για να ε, κάνουμε δουλειά Για τη βρωμόδουλειά. Που είναι πολύ καλά για τη βρωμόδουλειά. Οι Άριστη. Οι καλύτεροι οι οι δεν υπάρχουν και είναι και τόσο πρόθυμοι όσο κανένα άλλο. Αυτό είναι το βασικό προσόν. Η προθυμία τη σημερινή ημέρα. Ο Ντάνο είναι ο δεύτερο μεγάλο που βγάζει σκιάθο μετά τον παπαδιαμάντη. Το στέρνει εδώ ένα ακροατή και το αναφέρουμε Εδώ ένα άλλο ακροατή με τρομάζει αυτό που λέει. Δεν έχει άδικο. Ρέκε σα το λέω μόνο για μία φορά. Επειδή ο κάθε άστρο βρίσκει να, να έρθει στο σταθμό σα, έτσι και ακούσω πω ο Μπογδάνο πάει στο Real και μάλιστα κάνει εκπομπή μαζί σα, θα σα απαυτώσω. Άμα mm. είναι να τον καλέσουμε Για την απαυτού. ιστορία πάντω ο Μπογδάνο και πάει στο Sky, μόλι είχαμε φύγει εμεί από εκεί. Ναι. Υποτίθεται σαν αντικατάσταση ναι, δικιά μα την ώρα μα. Το 11. Ποιο 11? Ah, 2011. Ποιο <laughs> 2011. Α, <laughs> 2011. Ένα μικρό τραγούδι, όχι απλό. Όχι, μη, μη δούμε το. Το λέω να ακούσουν όσοι Γιατί τι ακούνε έχει εδώ. Ο Μπορεί ο να να κάνει εδώ μαζί μα. Δεν ξέρω. Δεν θα έχει να πει. Αλλά α το ακούσει ο Χατζη <laughs> Δεν χρειάζεται. <laughs> έχουμε πλήρε πρόγραμμα. <program. laughs> ναι, δεν ξέρει ποτέ. Ναι, εντάξει. Άμα είναι καλ, καλό να ορίσει ο συνάδελφο. Ε, πόσου αστέγου. Διαφορετικέ φωνέ εγώ θέλω να ακούμε, να έχουμε πολλέ. Είναι καλό αυτό. Πλουραλισμό λέγεται. Oh, δημοκρατία. Ναι. Οκ. Okay. Αυτό που λέει ο υπογράφο είναι δημοκρατία. Όχι. Αλλά <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ο πλουραλισμό είναι καλό. Yeah, δεν yeah, είναι αυτό. Δεν είναι οι λέξει. Τρελοκόριτσο. Δεν καω εγώ αν δεκαείς εσύ πως θα γεννούνε τα σκοτάδια λάμψη Γεννήθηκε για την καταστροφή Και ήρθες να κρεμίσεις μια ζωή Όμως εγώ μπορώ Δεν συλλογιστήκες να κάνεις. Τα χέρι μου πήξες Όμως εγώ μπορώ Θα με πεθανείς Και τώρα Τρελοκόριτσο γελά Μα κατά βάθος Κλαις και μ' αγαπάς Να σα πω ότι πρέπει πρώτα να δείξουμε πω εμεί είμαστε έτοιμοι ακόμα και να θυσιαστούμε, ακόμα και να χάσουμε ό,τι έχουμε ω βεβαιότητα. Και μετά να καλέξουμε αυτόν τον κόσμο να στηρίξει με πάθο το μεγάλο αγώνα για την ανατροπή, την ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια. Εδώ, Ελλοφρένεια, τη 6η Ιουλίου. Ήτανε. Θυμηθήκαμε και τα παλιά, τα καλά. Ωραία ήταν. Τι Δη, παλιά δηλαδή, πριν δύο χρόνια, και ο απόϊχο κρατάει ακόμα. Ζει το γεγονό. Ιστορική μέρα η σημερινή. Ιστορική, Ιστορική. μέρα. Όχι σημερινή. Χθεσινή, αλλά χθεσινή, η σημερινή. Με απόλυτη. Η αλλά η χθεσινή. ο απόϊχο τη χθεσινή. Ναι, ναι. ναι. Βαρουφάκι, σαμαρά να χάνει τώρα, δεν είναι. Όχι, όχι. αυτό. Είναι απόλυτη. Λίγο είναι απόλυτη. Μεγάλη. μεγάλη. Αλλά ε, ο λαό που δεν μπορεί να τον σηκώσει στο βαρουφάκι, τον χάνει. Γράφουν εδώ κάτι δύο, το Twitter. Ίτερο ψεκασμένοι στο Twitter ε, ότι η, η πολιτική, η κριτική που κάνουμε στο Βαρουφάκη είναι ε, μουρούτικη για τον Ναρκισσμό oh, και, και όλα αυτά yeah. αγνοώντας ότι από εκεί ξεκινάνε όλα όμως οτιδήποτε άλλο oh, ο Νάρκισος yeah. ο άνθρωπος από εκεί θα ξεκινήσουν όλα επίσης Αν έχουμε πει για νάρκισσος... τον Βαρουφάκη ότι συμμετείχε σε μια αυταπάτη που είναι πολύ βασική πολιτική αντίληψη και τοποθέτηση Ενίσχυσε αυτή την αυταπάτη. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ευρώπη να γίνει ποτέ δίκαια. φτιάχθηκε για να είναι άδικη και κατά των λαών. Κοροϊδεύσε μαζί με Το του άλλου προεκλογικά. Δεν, δεν είπε την αλήθεια. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα έχουμε πει άπειρε φορέ. Είπαμε δύο χρόνια μετά, επειδή θέλουμε να θεωρούμαστε στοιχειοδό σοβαροί, να μείνουμε στην ανόητη και στη φεδρή πλευρά του Βαρουφάκη, που είναι και κυρίαρχη έτσι κι αλλιώς. Και από, από εκεί και, και, και όλα. Λόγω τη ανόητη και φεδρή πλευρά του, ξεκινάει τα υπόλοιπα και κάτω, είναι ακόλουθα. Ο Λουί μα με μια ωραία ευχή και εικόνα σας, αποχαιρετούμε και εμείς στα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. The colors of the rainbow so Cry. I watch them grow, they're like much more than I never knew, and I think to myself what a wonderful mood. yes I think to myself. What a wonderful